μου έφεραν ένα χαρτί, το οποίο φυσικά το ξέρετε και άλλοι. Εμένα για τρίτη ή τέταρτη φορά πέφτει στα χέρια μου και αισθάνομαι την ανάγκη να σας ενημερώσω για να μην δημιουργούνται απόψεις μεταξύ σας που πολλές φορές διχογνωμίες δημιουργούν και αντιπαραθέσεις. Το χαρτί αυτό επιγράφεται ζήμι από τα Ιεροσόλυμα. Αυτό λοιπόν το χαρτί δεν ξέρω φυσικά ποιος το έγραψε και ούτε ξέρω ποιος το κυκλοφόρησε αλλά αυτοί οι οποίοι το κυκλοφόρησαν είτε άνδρες είναι είτε γυναίκες ή πλανεμένοι είναι οι ίδιοι, και γράφουν αυτές τις ανοησίες εδώ μέσα ή αιρετικοί είναι, πλάνοι είναι, που προσπαθούν να πλανέψουν και άλλους. Άλλη εξήγηση δεν χωρεί. Και θα σας πω κάτι το οποίο θέλω να το έχετε όλοι υπόψη σα ότι όταν βλέπετε τέτοιες, τέτοια χαρτιά που πολλές φορές κυκλοφορούν που σου λέει παράδειγμα μέσα θα την ανακατεύετε λέει ακούστε ανοησία θα την ανακατεύετε με μια ξύλινη κουτάλα και μόνο προς τη φορά του ρολογιού δηλαδή άμα πάει αλλιώτικα θα το πράγμα Λέει παρακάτω. Διαδικασία λέει 4 ημερών. Την πρώτη μέρα η Ζήμη λέει συνηθίζει μέσα στο σπίτι. Δεύτερη μέρα βάζουμε μέσα ένα ποτήρι γάλα, ένα ποτήρι αλεύρι, ένα ποτήρι ζάχαρη. Την τρίτη μέρα μόνο τα ανακατέλνουμε. Θα τα δώσουμε, λέει, για στιγμή, τι λέει, τη ζύμη τη μοιράζουμε στα τέσσερα. Τα τρία κομμάτια την άλλη μέρα θα τα δώσουμε σε άλλους ανθρώπους. Αυτά τα πράγματα είναι, καταλαβαίνετε, δαιμονικά. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, τη χριστιανική μας, την ορθόδοξη πραγματικότητα. Είναι καθαρά μαγικά, καθαρά αλότρια προς την Ορθόδοξη πίστη μας και όταν βλέπετε ότι τέτοια έντυπα διακατέχονται από αυτό το μυστικισμό και από αυτή την ανόητη ακρίβεια και ότι θα τα δώσουμε σε έναν άνθρωπο και μην το πεις το αυτή του, να το πεις μακριά του και την να το πεις μόνος του αυτή του και να μην το ακούσει ο άλλος, και να μην... αυτά τέτοια πράγματα η Εκκλησία μας δεν τα έχει. Στην Εκκλησία μα τέτοια πράγματα δεν επιτρέπονται. Ο Κύριος αντίθετα μας είπε την αλήθεια να τη λέτε ξεκάθαρα, εκφόνο, να την ακούει ο κόσμος όλος και ο Κύριος θυμάστε τέτοιες, τέτοιους μυστικισμούς δεν τους είχε στη ζωή του. Και έτσι επιβάλλεται και ο χριστιανός να πορεύεται. Γι' αυτό λοιπόν τέτοια χαρτιά βεβαίως, αν σας έρχονται φυσικά σκίσιμο και κάψιμο, αλλά και αν σας πέφτουν στα χέρια και μου το φέρετε και εμένα δεν θα με παραξηγεί αλλά δεν χρειάζεται να μου το φέρετε πιστεύω ότι θα είστε σε θέση να τα αντιμετωπίσετε από μόνοι σας και τώρα ερχόμαστε στην Αγία μα Γραφή η οποία κάθε άλλο παράμυστο δικαιστικό βιβλίο είναι και ό,τι έχει να μας πει μας το λέει ξεκάθαρα και τα βλέπετε όλα μπροστά σας όλα με ανοιχτά τα χαρτιά μας τα λέει η Αγία μας Εκκλησία και όχι μόνο μας τα λέει αλλά μας τα προλαβαίνει κιόλα. Δεν μας λέει μόνο αυτά που συνέβησαν αλλά μας λέει και αυτά που θα συμβούν για να προετοιμάζεται ο χριστιανός και δεν μιλάει, βλέπετε, ο Κύριος εδώ με, τέτοιες, με τέτοιους μυστικισμούς και υπεκφυγές. μα τα λέει όλα ξεκάθαρα για να μπορούμε κι εμείς να είμαστε σε θέση να τα αντιμετωπίσουμε όταν θα έρθει ο καιρό. Το περασμένο Σάββατο... Μας έδειξε ο Κύριος το σεβασμό και την υπακοή που πρέπει να δείχνουμε στους γεννήτωρές μας, στον πατέρα μας και στη μητέρα μας. Ειδικά όταν αυτοί οι άνθρωποι, οι γονείς μας δηλαδή υπήρξαν άνθρωποι Θεού και ειδικά όταν αυτά τα οποία μας κληροδότησαν και τα οποία κληρονομήσαμε Αυτά είναι λόγια Θεού και θεσμοί αιώνιοι και ουράνιοι. Θυμάστε λοιπόν τι μας είπε ο Κύριος. Ιε, παιδί μου, φύλασε νόμους πατρός σου και μη από θεσμού θεσμούς μητρός σου. Δηλαδή αυτά τα οποία σε δίδαξε ο πατέρας σου και η μητέρα σου, Φύλαξέ τα ως κόρινο φθαλμού Και καλά εσείς Τα φυλάξατε Τα παιδιά σας τα φυλάνε Κουνάτε τα κεφάλια σας Κουνίστε τα κεφάλια σας Και μάλιστα θα έλεγα Μερικές φορές να παίρνετε και φόρα, Να τα βαράτε και στον κλειδίχο τα κεφάλια σας Μπάς και ξυπνήσετε Από τη λάθος αγωγή Που δώσατε στα παιδιά σας Γιατί εσείς φταίετε μην, κουνιέτε, μην κουνάτε τα κεφάλια σας, εσείς φταίτε, εσείς καθοδηγήσατε τα παιδιά σας στο να σα αντιμετωπίζουν έτσι. Γιατί σήμερα ο νέος και η νέα έχασαν το σεβασμό προς τους γονείς, δεν τους αθωώνω. Δεν αμνηστεύω, θα πληρώσουν και αυτοί, μην ανησυχείτε, Θα πληρώσουν, γιατί ο Κύριος ο λόγος είναι σαφέστατος. Ο κακολογόν πατέρα ή μητέρα θανάτω θανατούστο και ω τύπτη πατέρα ή μητέρα αυτού θανάτου τελευτάτο δεν, δεν σηκώνει ο κύριος κορατά. Το παιδί που φταίει θα πληρώσει ακριβά, πολύ ακριβά θα πληρώσει. Θα το βρεις στη ζωή του μπροστά. Αλλά φταίτε κι εσείς. Διότι εσείς καθοδηγήσατε τα παιδιά σας έτσι. Εσείς τους δώσατε αέρα. Εσείς τα καθοδηγήσατε σε μια διαπαιδαγώγηση που ήταν εντελώ ξένη προς το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εσείς τα στέλνατε να ξενυχτήσουν. Εσείς τους ανοίξατε τις πόρτες. Εσείς τα καθοδηγήσατε στα καρναβάλια. Εσείς τα γράψατε στα γκρουπ. Εσείς τους δώσατε την άνεση και τα χρήματα να τα διαχειρίζονται όπως θέλουν. Εσείς τους βάλατε την τηλεόραση μέσα στα δωματιά τους, εσείς τους κάνατε τα δωματιά τους ήχους ανοχής, εσείς, εσείς, εσείς, εσείς. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεύτεροι το παιδί, το παιδί βρήκε και εκμεταλλεύτηκε. Το παιδί βρήκε και κάνει. Όταν όπως σας είπα ε, βρήκα μητέρα, η οποία μου είπε ότι εγώ το παιδί μου, εγώ θέλω να με λέει Γεωργία. Τι λες κυρά μου, τη λέω, είσαι καλά, το παιδί σου, να σε πει Γεωργία, να μην σε πει μάνα. Όχι, λέει μάνα, είμαστε φίλοι, λέει με το παιδί. Αν λοιπόν είσαι φίλοι με το παιδί, κάτσε μετά, βρουν να της γιατί ο φίλος πολλές φορές θα γελάσει με το φίλο του, αλλά όταν θα θυμόσει, θα σηκώσει και το χέρι και θα τον κατραπαζώσει και το φίλο του. Ετοιμάσου λοιπόν να τις άμα δεν θέλεις το σεβασμό προς τη μάνα και προς τον πατέρα και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο ο πατέρας πλέον να μην λέγεται πατέρας αλλά να λέγεται γέρος και να το λέει με ξετσιποσιά και με ντροπή και με αηδία το παιδί να μιλάει για τον πατέρα του και να λέει ο γέρος μου και η γριά μου και να φτάνουμε στο σημείο σήμερα να μπαίνουν όντως γέροι μέσα στα αυτοκίνητα και να βλέπεις κάτι τομάρια, κάτι παλιόπαιδα να καθόνται με απλωμένες τσαρίδες τους επάνω στα καθίσματα και να μην έχει κανένα την ευθυξία μέσα του να σηκωθεί να παραχωρήσει τη θέση του σε ένα γυραλαίο άνθρωπο ο οποίος στέκει ακουμπισμένο επάνω σε μια μαγκούρα. Έτσι χάθηκε ο σεβασμός αδελφί μου. Και βλέπετε ουσιαστικά, το είπα, δεν ξέρω αν το είπα εδώ, το είπα σε άλλο κήρυγμα σίγουρα, βλέπετε ότι ο Κύριος μέσα από τα λόγια αυτά μας υποδεικνύει το σεβασμό προς τους γονείς. Είναι δυνατόν άνθρωπος να κρατάει τα λόγια του πατέρα του, του ακριβή παρακαταθήκη μέσα του και τη μάνας του και από την άλλη να ασεβεί στα πρόσωπά ποτέ αυτός ο πατέρας που για το παιδί του εμίλησε ορθά είναι και Άγιος και τον έχει το παιδί του κοιμήλιο και τον θυμάται σε όλη του τη ζωή αν χάθηκε επαναλαμβάνω ο σεβασμός αν χάθηκε ο σεβασμός στη σημερινή κοινωνία της νεολαίας χάθηκε επειδή Πρώτον μεν καλά, φταίνε και άλλοι, φταίνε και άλλοι, αλλά πρώτον και σπουδαιότερον, διότι οι ίδιοι οι γονείς έσπρωξαν τα παιδιά τους σε αυτή την ασέβεια και σε αυτή την ανεξαρτησία από πολύ μικρά. Από πολύ μικρά. Να χτυπήσω, λέει το παιδί, γιατί μου το χτυπήσει, να του σπάσεις τα μούτρα, όχι να το χτυπήσει, να του τα σπάσεις τα μούτρα να του τα σπάσει, να του βαρέσει το κεφάλι του στον τοίχο γιατί, τι θα πάθει να του δώσει, να καταλάβει γιατί άμα το παιδαγωγήσει από μικρό μεθαύριο θα σε ευγνωμονεί θα σε ευγνωμονεί θα σου στήσει η εικόνα και λιβάνι θα σου ανάβει μπροστά σου να που καταντήσαμε. Να που καταντήσαμε Θυμήσου λέει παιδί μου τα λόγια του πατέρα σου και τη μάνας σου Με άλλα λόγια Σεβάσου Σεβάσου τους γονείς σου Να τους θυμάσαι με ιδιαίτερο σεβασμό Ειδικά είπαμε όταν ή αν ευτύχησες να είχες Γονείς ευλογημένους Χαριτωμένους Ανθρώπους της Εκκλησίας του Θεού με σεβασμό μέσα τους προς την Εκκλησία που σε δίδαξαν το ορθόν, αυτούς θα τους ανάβει μεγάλες λαβάδες όταν πηγαίνει στην Εκκλησία. Να τους θυμάσαι με πολύ ευγνωμοσύνη, με τα δακρύων να ευχαριστήσει τον Θεόν που σε αξίωσε να έχει τέτοιους γονείς και να σε διαπαιδαγωγήσουν από μικρό παιδί και ταυτόχρονα να θυμάσαι και τα χάλια σου και να μη τον εαυτό σου γιατί ενώ εσύ Παιδαγωγήθηκε σωστά, τα παιδιά σου δεν τα παιδαγώγησε σωστά και τα σαν αλήτες μέσα στην κοινωνία. Γιατί? Και θυμάστε τι είπε, πόσο σεβασμό πρέπει να έχουμε στους γονείς μας και στα λόγια των γονέων και στον δρόμο λέει, που περπατάς τα λόγια του πατέρα σου μη φεύγουν από το μυαλό σου. Και στον ύπνο σου που παρακοιμηθείς και εκεί παρέα με τα λόγια του πατέρα σου να κοιμάς. Και της μάνας σου. Γιατί ο λόγος του, ευλαβής, του ευλαβούς πατέρα και της ευλαβούς μητέρας είναι σαν το λιχνάρι, λέει, μες νύχτα. Έτσι, όπως με τη νύχτα είδες, άμα το σπίρτο και το λιχνάρι, την παλιά εποχή, τα θυμηθήκατε εσεί τα λιχνάρια. Λίγο να άναμε το λιχνάρι, Έβλεπες, μπορούσες να κυκλοφορήσει να κάνεις τη δουλειά σου μέσα στο σπίτι έτσι και εδώ μέσα σε αυτή την κοινωνία που είναι σκοτάδι πίχτρα είναι μακράν αυτή η κοινωνία από το λόγο του Θεού που είναι το φως το Άγιο μέσα σε αυτή την κοινωνία λοιπόν ο λόγος του πατέρα σου, της μάνας σου των γερόντων σου τους οποίους αξιώθηκες να έχεις ως γονείς αυτός ο λόγος είναι για σένα λιχνάρι να μπορεί να κυβερνάς Τη ζωή σου μέσα σε αυτή την πρόμηκη και, και άπιστη κοινωνία που ζούμε, περπατάμε. Προ, προχωράμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τώρα παρακάτω. Προχωράμε παρακάτω και τα λόγια τα παρακάτω θα δείτε και πάλι. Άπτονται σημαντικών θεμάτων τα οποία ακριβώς είναι για όλους κυρίως όμως είναι για τους νέους θα μου πεις εμείς είμαστε γριές γέροι. δεν πειράζει και εσείς και τώρα έχετε την άνεση για το δικαίωμα να καταρτίζετε νεότερους και να μαθαίνετε τι λέγει ο λόγος του Κυρίου για να τους κατευθύνετε σωστά στον δρόμο του Θεού. Δεν είναι άκερος και άστοχος ο λόγος αυτός για σας, επειδή είστε κάπως προχωρημένη ηλικία. Μπορείτε και από το πόστο σας και με βάση τη γεροντική σας πείρα και τα άσπρα σας τα μαλλιά, μπορείτε να κατευθύνετε αν θέλετε ανθρώπους σωστά, έστω και καθυστερημένα, αυτό που δεν κάνατε λίγο πιο πριν, κάντε το τώρα. Σας δίνει ο Θεός την ευκαιρία, σας ανοίγει ο Θεός την πόρτα να μπορέσετε έστω και τώρα να διδάξετε τους νέους. Διαβάζω λοιπόν, διαβάζω. Του διαφυλάσσινσε, έχει σχέση με τα προηγούμενα που έχουμε πει, για τα λόγια του ευλαβούς πατέρα και της ευλαβής μετέρας. Με τα φυλάς, λέει, γιατί να τα φυλάσσιν, ακούστε. Του διαφυλάσσινσε από γυναικός υπάντρου και από διαβολής γλώσσης αλοτρίας. Μη σε νικήσει κάλους επιθυμία, μη αγρευτής αδρευτείς σίς οφθαλμής, μη από τον αυτής βλεφάρων. Τι μη γαρπόρνης όσοι και ενός άρτου, γινή ανδρών τι μίας ψυχάς αδρεύει αποδίσει δύση της πύραν κόλπο τα μάτια ου κατακάψει. Ή περιπατήσει της επανθράφων πυρός τους δέ πόδας ου ού κατακάψει. Ούτως ο εισελθών προς γυναίκα ή παντρών ου καθαοφήσεται ουδέ πάσου απτόμενος αυτής. Μέχρι εδώ θα ερμηνεύσουμε. Είναι η επόμενη έξι ώρες και αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε το επόμενο Σάββατο. Τι λέει η αγαπητή μου εδώ; Πιστεύω το διάβασα αργά, πιστεύω να ήταν καθαρός ο λόγος μου παρότι είμαι κρυώνεις. Πιστεύω να ήταν καθαρός ο λόγος μου και κάποιοι από εσά, ίσως όλοι λίγα πράγματα να τα καταλάβω. Εδώ μιλάει για τα πάθη της αρκός, τα πάθη της πορνίας. Και όπως σας είπα, όχι ότι εσείς πλέον λόγω της ηλικίας σας είστε απαθείς στο θέμα αυτό Μην πιστέψετε ποτέ κάτι τέτοιο Όσο ζείτε φυλαχτείτε Όσο ζείτε φυλαχτείτε Μην πιστέψετε ποτέ Ότι το γύρα σας έφερε ταυτόχρονα Και την έκρωση του κορμιού σας Να ξέρετε ότι ο διάβολος έχει Πολλά πολλά πολλά ποδάρια Και σας το λέγω εγώ Μπορεί να είμαι πολύ νεότερό σας αλλά σας το λέει η πείρα της εξομολογήσεως. Διότι δεν σας κρύβω ότι άνθρωποι στην ηλικία τη δικιά σας έχουν πέσει σε ακατονόμαστα πάθη και σε ακατονόμαστες απρέπειες και σε ακατονόμαστες αμαρτίες που δεν τις σα. Άνθρωποι της ηλικία σα και άνθρωποι ακόμα μεγαλύτερη ηλικία από την ηλικία σας γι' αυτό λοιπόν ποτέ μην εμπιστεύεστε τον εαυτό σας ποτέ μην πεις ότι για μένα ο πειρασμός της σάρκας τελείωσε να έφυγεσαι, να προσεύγεσαι, να αγωνίζεσαι να επικαλείσαι την χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου και όταν θελήσει ο Κύριος και αν θελήσει ο Κύριος θα σου, δέσει, θα σου δώσει αυτή την ευλογημένη νέκρωση της αρκός. Εδώ λοιπόν μιλάει για τα πάθη και μιλάει κυρίω για τον κίνδυνο που κρύβουν οι γυναίκες κυρίω οι παντρεμένες. οι παντρεμένες γυναίκες αυτές οι οποίες δυστυχώς και τρέπομαι να τα λέγω εγώ αυτά που είμαι άγαμος άνθρωπος αυτά τα έπρεπε να τα, έχει πει, να τα έχετε πει εσείς πριν στα παιδιά σας πριν σας τα διδάξω εγώ εσείς να έχετε διαβάσει την Αγία Γραφή. εσείς να έχετε προβεί στην κατάρτιση της νεολαίας γιατί αν εσείς είχατε διδάξει τα παιδιά δεν τα βλέπαμε σήμερα αυτά τα έσχη τα οποία αντιμετωπίζουμε πόσοι άνθρωποι έχουν παρουσιαστεί στο εξομολογητήριο να μου πούν παιδιά τα έχω φτιάξει με μια παντρεμένη τα έχω μπλέξει με μια παντρεμένη πάμε για γάμο με μια παντρεμένη με ένα παντρεμένο κορίτσια Νέα, γιατί δεν είναι μόνο για τις γυναίκες, είναι και για τους άνδρες. Κορίτσια, νέα κορίτσια έπεσαν δυστυχώς, ακατάρτιστα. Σας είπα, είδατε που ξεκινάει το κακό. Δεν είστε γονείς, δεν είστε γονείς. Δεν είστε γονείς. Γιατί ξεκίνησε ο λόγος του Κυρίου από προηγουμένως να μας πει «Φίλα σε νόμους πατρός σου, παιδί μου, αλλά και εκείνος ο πατέρας ο Ευλαβής. Να σε καταρτήσει». Πού είναι ο καταρτισμός που δώσατε στα παιδιά <συγνώ> Πού είναι ο καταρτισμός του Πού είναι η διδασκαλία που τους κάνατε Και πού είναι και η προσευχή που κάνετε για αυτά τα παιδιά Φυλάξου λέει Του διαφυλάσσινσε από γυναικό συμπάντρο πλέον οι παντρεμένες βγήκαν στα πεζοδρόμια. δεν υπάρχει σέβαση δεν υπάρχει τιμή στο γάμο δεν υπάρχει σεβασμό στο σύζυγο, δεν υπάρχει και ξέρετε που ξεκίνησε όλο το γάμο που ξεκινάει ε, σε κάτι που φωνάσανε παλιά οι ιεροκύρικες άρα ποιος, τα πληρώσετε, τα κλάψετε έτσι έλεγε ο πατήρ Γερβάσιος, μου το έλεγε ο Πρωθές κάποιος που είστε που ήρθε να με συγχαρεί για το κήρυγμά μου και μου λέει όταν σε βλέπω μου λέει θυμάμαι τον πατέρα Γερβάσιο <Και, και ήρθε και μου λέει ότι ο πατέρας Γερβάσιος όταν έβγαινε έλεγε μερικές φορές τους έλεγε κάτι πράγματα εκεί σοβαρά και κάποιοι γελάγανε τα θεωρούσαν από κάτω αστεία και τους έλεγε γελάτε γελάτε θα κλάψτε θα κλάψετε. και ήρθε ο καιρός να κλάψουν γελάτε, θα κλάψτε! Και κλαίνε σήμερα η κουγένεια. Και κλαίνε σήμερα οι άντρες, γιατί οι παντρεμένες οι γυναίκες τους στα πεζοδρόμια. Τι έλεγαν παλιά οι ιεροκύρικες, τι λέγανε, να μην δουλεύουν οι γυναίκες, να κάτσουν στα σπίτια τους, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να μην δουλέψουν οι γυναίκες. Βγήκανε δηλαδή, οι γυναίκες όσο. Πάει τα σπίτρα. Πάνε τα παιδιά, πάει η γυναίκα. Πάει. <laughs> Ποιος το μεγαλώνει το παιδί σου. Ο Ουρωπαϊκό κόσμος θα λέει εκεί πέρα. Α, oh, μάλιστα. Ε βρήκαν παιδαγωγούς. Όλες τις μοντέρνες, όλες τις τσιγαρούλες, όλες τις παντελονούλες, όλες τις βαμμένες, όλες τις άπριστες, όλες τις άθεες, Τις όλες τις αθεόγωμες, τις όλες τις βομολόγες, όλες τις μπράβο, έχουν καταντήσει όλες εκείνα παιδαγωγούν τα παιδιά των το, το, χριστιανών, των Ορθοδόψων, τις Φιλιππινέζες, τα είδατε προχτές στην τηλεόραση, είδατε τη Χαστούκια που τα Η είδατε αυτή, ναι, ε? ναι. Θα κλάψτε, γελάτε, θα κλάψτε. Έτσι έλεγε ο πατήρ Γερβάσος. Γελάτε θα κλάψετε και κλαίνε σήμερα. Κάτσε κυρά μου μέσα στο σπίτι να, δια, να, να, να δουλέψεις, να, να εργαστείς στο σπίτι σου. Το βασιλειός είναι το σπίτι σου. Δεν το γράφει. Εγώ. Τραβάτε να ρωτήσετε. Εσείς τι είπατε, σας είπα, σας είπα, εσείς είστε, ξέρετε μόνο ότι γίνεται μέσα στο σπίτι σας. Εγώ ξέρω ότι γίνεται μέσα σε όλα τα σπίτια της Πάτρας. Εσύ ξέρει τι γίνεται μόνο μέσα στους τέσσερις τείχους του σπιτιού σου. Εγώ ξέρω τι γίνεται από τα 20.000-30.000 σπίτια που έχει το σπιτι, δεν ξέρω πόσα έχει πάτρα, ξέρω τι γίνεται μέσα στα 20.000 από τις 30.000. Και έλα να σου πω τι γίνεται. Να δεις η πορνεία πώς πάει, η μυχή πώς πάει. Για να σε βεβαιώσω ότι κατ' τα διαζύγια εδώ στην Πάντα, κατ' ουσίαν όχι, όχι, όχι στον τύπο. Στον τύπο έχουμε φτάσει τα 50% διαζύγια. Κατ' τα διαζύγια αγγίζουν το 90%. Yeah. Κατ' ουσίαν! Yeah. Ποιο θέλει. Ποιο θέλει. Yeah. Αυτή είναι η αλήθεια. Τράβα λοιπόν να μου τη βρει, τράβα λοιπόν να μαζέψει. Γι' αυτό λέει, Βλέπετε, προφυτεύει έγινε. Του φυλάσσινσαι από γυναικώση πάνδρου. Η παντρεμένη γυναίκα είναι ασεβή. Όχι πάντα, υπάρχουν και ψευεί, αλλά η παντρεμένη γυναίκα, η ασεβήσα, παντρεμένη γυναίκα δεν το είχε τίποτα. Τίποτα. Και να το τη, και να βγει στο πεζοδρόμιο και να κάνει όλα τα έσχη τα οποία θέλει ή της δίνεται η δυνατότητα να κάνει. Φυλάξου λέει παιδί μου του διαφυλάσσιν σε. τα λόγια του πατέρα σου και τη μάνας σου του ευλαβούς πατέρα σου και της ευλαβούς μάνας σου να τα έχεις να σε διαφυλάσσουν από γυναικός υπάντρου μακριά εγώ λέω πάντοτε μακριά από γυναίκες λέω στους νέους μακριά από γυναίκες ακόμα περισσότερο όμως μακριά από παντρεμένες γυναίκες και αυτό σας το λέω και εσάς να το συνιστάτε τα παιδιά σας, στα εγγόνια σας, στις εγγόνες σας, αυτά τα τσουγδέλια τα οποία ξεγυμνοθήκανε και βγήκαν στους δρόμους, να φεύγουν μακριά, από παντρεμένους τουλάχιστον, και από άντρες, αλλά και μα μακριά από παντρεμένους άντρες. Αυτή η ποσιά δεν θα οδηγήσει πουθενά αλλού, παρά στο να μην, να μην μείνει τίποτα επάνω. Από τι πλήρωσαν τα σόδομα και τα γόμα, θυμάστε, από τι. Ε? Από τι. Από τε... Την πορνεία, την, την ομοφιλοφιλία, τον κοινωνισμό από αυτά πλήρωσαν και καείδησαν. Έτσι θα πάμε και εμεί. Τους είδατε, βγήκαν στα παράθυρα, βγήκα παράθυρα τη τηλεόραση και τι λένε, τι ομοφιλοφιλία, κουσούρι λέει. Δεν τρέπεται λέει ο αρχιεπίσκοπος που μίλησε για κουσούρι λέει. Κουσούρι, τι κουσούρι. Φυσιολογικοί άνθρωποι είμαστε. <Λε> και σα είπα, μεθαύριο, εγώ εδώ δεν σα το είπα, μεθαύριο θα βγαίνουν στους δρόμους με ζωντανά να σμίγουνε, με τα ζώα, με τα σκυλιά και με τις γάτες θα σμίγουν στους δρόμους και σημαίνει και η φυσιολογική μας, το Τι θες; κουσούρι πιο κουσούρι. Εκεί καταντήσαμε. Εκεί καταντήσαμε, εκεί καταντήσαμε. Φυλάξουν λοιπόν αυτά να συνιστάτε στα παιδιά σα και τα μακριά, παιδάκι μου, από παντρεμένου μακριά. Μακριά διότι πέρα από την πορνεία γκρεμίζει και μια οικογένεια. Πέρα από την πορνεία η μυχεία γκρεμίζει σπίτι, γκρεμίζει η οικογένεια. Και λένε οι άγιοι πατέρες, λένε η λένε οι άγιοι λένε, Τι λένε, Τι λένε, Τι λένε Προτιμότερο να γκρεμίσει μια Εκκλησία παρά να γκρεμίσει μια οικογένεια. Προτιμότερο να πάρει μια ποντόζα και να πας κάπου στον Αγιαντρέα να τον ρίξει, και στην Πατάρα σε για να τη ρίξεις και στον Άγιο Νικόλα και να τον ρίξει, παρά να γκρεμίσει να μπει στο σπίτι ενό παντρεμένου να κλέψει τη γυναίκα ή σε μια παντρεμένη να τη κλέψει τον άντρα. Θα μείνει τίποτα. Θυμηθείτε το. Είμαστε πλέον σε κατάσταση ισοδόμων και γομόρων. Και πλέον στα Σόδωμα και στα Γόμματα δεν είχαν μείνει ούτε πέντε πιστοί. Πιστεύω εδώ να υπάρχουν πάνω από πέντε. Και ίσω για αυτού του πέντε, του δέκα, του δεκαπέντε, του είκοσι, του τριάντα, του πενήντα, δεν ξέρω πόσοι είναι. σω για αυτού του λίγου, του ελάχιστου να κρατάει ο κύριο ακόμα την οργή του. Του διαφυλάσσινσαι από γυναικό συμπάνδρου φυλάσσου από παντρεμένη γυναίκα και από διαβολή γλώσση αλωτρία. Τι mm -hmm. σημαίνει αυτό. Να φυλάγεσαι λέει και από τη συκοφαντία. Τη διαβολή. Να φυλάγεσαι. Μεγάλο πράγμα η συκοφαντία ξέρω. Τι σημαίνει να φυλάγεσαι, να φυλάγεσαι από διαβολή γλώσσα. Τι θες τώρα εσύ αυτό να πεις το κοριτσάκι σου, τι θες εσύ τώρα κορίτσι μου, άγαμοι είσαι, τι δουλειά έχεις να πας στο σπίτι του παντρεμένου, τι θες να πας μες στην οικογένεια, να πιείτε καφέ, τι να πιείτε καφέ. «Έσύ που πας εσύ στο σπίτι μέσα της παντρεμένης, νέος άνθρωπος, τι δουλέξεις εσύ να πάει να πλεις καφέ εκεί μέσα, μα με κάλεσε η γυναίκα, και να σε κάλεσε, είναι εκείνη αφαιρεμένη που είναι, έτσι ε, λοιπόν πρέπει και εσύ να πας γυρεύοντας εκεί, δεν καταλαβαίνεις ότι θα σου κρεμάσουν κουδούνια και τίποτα να μην γίνει, και τίποτα να μην κάνεις, θα σου βάλουν κουδούνια» και εσύ ο παντρεμένος ο άνθρωπος τι θε να πας στο σπίτι της άλλης της παντρεμένης από εκεί φυλάξου και φυλάξου και από τη συγκοφαλεία μπορεί να μην πέσει στην αμαρτία αλλά γύρω τα ματάκια, τα ματάκια γύρω τα κουτσοβολιά θα δώσουν και θα πάρουν μετά θα δώσουν και θα πάρουν μετά που πάει να μέσα εκείνο το σπίτι του διαφυλάσσινσε και από διαβολή γλώσσεις αλωτρίας, φυλάξου και από τις γλώσσες του κόσμου. Ο κόσμος δεν έχει να πει καλό. Άμα πας εσύ μέσα στο ξένο σπίτι δεν θα πάει να πει ο άλλος ότι πήγες να πεις καφέ ή να κάτσεις να του αιδιάσεις. Όχι! Το μυαλό του θα πάει θα τρέξει στη βρωμιά, στην αμαρτία. Γι' αυτό φυλάξου. Και θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα, μυστικό της εξομολογήσεως κι αυτό. Ξέρετε πόσα διαζύγια έχουν συμβεί από αυτά τα παρεδόσε μεταξύ ζευγαριών. Α, θυμάστε, σας τα έχουν ξαναπεί νομίζω. Ε, τα βρήκαμε με ένα ζευγαράκι και θα πάμε δύο ζευγάρια στη Ζάκυρθο για διακοπές. Ωραία πράγματα. Και πώς κάνετε το μπάνιο σας εκεί. Δεν θα ξεγυμνωθεί μια γυναίκα μπροστά στον άλλο άντρα. Δεν θα ξεγυμνωθεί ο ένας άντρας μπροστά στην άλλη γυναίκα. Ο πειρασμός θέλει πολύ να δουλέψει, να, να δραστηριοποιηθεί. Πού πας κυρά. Θυμάστε τι μας είχε πει πέρυσι ο λόγος του κυρίου πέρυσι που διαβάζαμε. Μην αφήνει λέει το κρασί σου να χύνεται να το πίνουν οι άλλοι. Μιλάει, βλέπετε, με ευγένεια ο Λόγος του Κυρίου. Μην αφήνεις λοιπόν τη γυναίκα σου, αυτό είναι το κρασί σου, το δικό σου. Μην αφήνεις τον άντρα σου, κυρά μου. Πώς έτσι εύκολα συμφώνησες να πάτε για διακοπές. Ποιά είναι και ποιος είναι. Τι με νοιάζει με να πάει στο καλό του. Ε, πάρε τη γυναίκα του να πάει για διακοπές. Εσύ να κάτσεις, να πας με τη δικιά σου τη γυναίκα. Ξέρετε πώς αντιέτσι τέτοια. πόσα θέλετε. Και εγώ δεν είμαι από τους πολύ, πολύ χρόνιους στο έδρανο της εξομολογήσεως, Εγώ 15, 12 χρόνια, 13 χρόνια. Εγώ. Είναι πολλά. Η πείρα μου είναι αρκετή. Αλλά πού να βάλω τον πατέρα μου τώρα την πείρα που έχει 50 χρόνια να εκεί επάνω στο έδρανο. Πού να το βάλω. Συγκρίνεται, δεν συγκρίνεται. Τράβα να σου πει εκείνος, λοιπόν να δει. Πόσα έχει να σου πει. Πόσα έχει ακούσει, πόσες πτώσεις, πόσες πτώσεις. <συσίλια> προσέξτε κυράδες, προσέξτε, εγώ σήμερα δεν θα τελειώσω. Θα σας κρατήσω μέχρι τις 7.30-8 η ώρα εδώ πέρα. Θα σας τα λέω, θα σας φωνάζει, δεν με νοιάζει, όποια θέλει να σηκώνετε να φεύγει, να εδώ πέρα. άμα φέρετε, δεν είναι Εγώ δεν τελειώρω, σα το λέω <συσίλια> Λοιπόν, έχω πολλά να πούμε σήμερα. Για να δείτε που με κατηγοράγανε κάποιες εδώ μέσα, εδώ πέρα, με κατηγοράγανε. Της εμπρήκης εδώ κύριος, δεν θυμάμαι, νομίζω ο Δημήτρης με το έχει πει. Εσύ μου το έχει πει, νομίζω. Εσύ, ο Λιγουμένιδης. Νομίζω μου το έχει πει αυτό. Ερώτησε κάποιες κυρίες, λέει, τι πάτε εκεί. Α, λέει, μιλάει για τα βαψίματα. Εγώ λέει, δεν θα ξαναπάω, λέει. Μας λέει, γιατί βαχόμαστε και αυτά, δεν ξαναπάω. Νομίζω ότι μου το έχει πει, νομίζω. Δεν είμαι βέβαιο. Με τις, με τις ναι. Λοιπόν, για ακούστε λοιπόν τώρα εδώ να δεις αν ασχολούμαι εγώ με τις τρίκες με μετά δεις μήπως ασχολείται το Ευαγγέλιο ο Λόγος του Κυρίου με τις τρίχε, δεν ξέρω εγώ εγώ δεν ξέρω, εγώ είμαι Άχριστος. εγώ σήμερα και αύριο δεν είμαι σήμερα είμαι αύριο δεν είμαι ο Λόγος του Κυρίου είναι πάντοτε και ο Λόγος του Κυρίου θα μας δικάσει κυράδες μου άκου λοιπόν μη σε νικήσει σε επιθυμία μη δεν «Σις οφθαλμής, μη δε από τον αυτής βλεφάρον». Τι κάνετε εσείς οι γυναίκες? Καλοπίζεστε. Έτσι, τι τα κορίτσια, ξεγυμναθήκανε, καλοπίζονται, βαθώνται. Τι λέει εδώ, στο παιδί, στο νέο. Και τους το λέει τότε, εδώ και 5000 χιλιάδες χρόνια. Φανταστείτε σήμερα τι θα έλεγε ο λόγος του Κυρίου, σήμερα που το κακό πλέον ξεχύθηκε στο δρόμο, καμία, κανένα σεβασμός. Yeah. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια, yeah. «Κυρία μου, μη βάφεσαι γιατί προκαλείς». Yeah. Τα ακούστηκα εδώ. Yeah. Ο άλλος πέφτει, ο άντρας πέφτει και από το βάψιμο των μαλλιών και από τον καλοπισμό του προσώπου και από τα γυμνά πόδια και από όλη αυτή την εσχρότητα η οποία βλέπει, βγήκε και κυκλοφοράει στο δρόμο μη σε νυχήσει κάλους επιθυμία πρόσεξε πρόσεξε παιδί μου τα μάτια σου πρόσεξε να προσέξει το παιδί τα μάτια του αλλά να προσέξεις και εσύ την εμφανισή σου είδατε τι είπε ο Κύριος ουέδει το σκάνδαλον έρχεται αλλήμωνο σε Αυτόν που θα σκανδαλίσει μια ψυχή. Τα βλέπετε τους έδειχνε τους ανθρώπους ανθρώπους λέει όποιος σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων καλύτερα να βάλει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να πάει να στη θάλασσα. Φανταστείτε! Φανταστείτε! Πόσο κακό μπορούν να κάνουν αυτές οι απρέπειες, αυτοί οι καλοπισμοί αυτά τα βαψίματα, αυτά, οι μόδες, αυτές οι οι μόδες, οι οι μόδες, οι οποίες κατέκλησαν ιστοιχώς στην κοινωνία. Τράβαρα βρει παιδί σήμερα, που η Εκκλησία τι λέει, για να γίνει κάποιος ιερέας πρέπει να είναι και παρθένος. Τράβαρα να μου βρει ηθικό και παρθένος. Σπάνιο και πού. Σπάνιο. Σπάνιο, σπάνιο να βρει ηθικό παρθένο νέων σήμερα. Γιατί. Είτε, το εσείς το γιατί βρέστε το εσύ στο γιατί. Βρέστε το εσύ στο γιατί. Εσεί να μου το πείτε. Που είσαστε ημορφωμένοι, Εγώ είμαι ομόρφωτο. <Κι> να δείτε τι κακό κάνουν τα βαψίσματα και οι καλοπισμοί. <Κι> τα παντελόνια και τα μίνι και τα σόρτς Να δείτε τι κακό μπορεί να κάνουν. Τι είδες τι λέει παρακάτω, το πρόσεξες, δεν το πρόσεξες, δεν το πρόσεξες. δες την αρπαστής από τον αχτίς βλεφάρων Πρόσεξε, λέει, μη σηκώσεις τα μάτια σου και δεν κοιτάξεις τα μάτια, γιατί, στα βλεφαρά της γιατί. Τα κάνανε και τότε όπως τα κάνουν και τώρα, τα βάφουνε τα βλεφαρά τους. Έτσι δεν τα κάνεις στις γυναίκες. Έτσι δεν κάνει. Να βάλω σκιές μου, λέγε μια. Να βάλω λέει, σκιές στα μάτια μου. Δεν τρέπεσε, λέει ο κυριά μου. Δεν να σου πω λέει. δεν τρέπεσε λίγο. Να βάλει σκιές, λέει να τονίσω, λέει να τονίσω. Λέει. Να τονίσω. Δεν τρέπεσε, λέει κυριά μου. Ο Θεός που σε τόνιζε δεν ήξερε. Εσύ ξέρει να τονίσεις? εσύ ξέρεις να βάλεις σκιές, ο Κύριος δεν ξέρει όταν σε έφτιαχνε να σου δώσει και τις σκιές και να σου βάλει και τα βλέφαρα είδες τι λέει, είδες τη λέει, είδες τι λέει πρόσεξε λέει, μην κοιτάξεις τα μάτια τα μάτια της λέει προκαλούν τα ακούτε κυράδες, τα βαψίματα τα ακούτε τα εγώ τα λέω, εγώ είμαι ο κακός εγώ είμαι ο ακραίος. Να, το είμαι και κατηγορήτη. Εδώ, σε αυτόν θα δώσετε λόγο μια μέρα. Σε μέρα και να μην έρθεις εδώ στο κύμα, δεν νοιάζει. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Εγώ δεν είμαι. Σας είπα, εγώ σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Εγώ σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Εδώ θα δώσετε λόγο. Αυτός θα είναι ο κριτής σας. Αυτό θα ματήσει στον τοίχο μια μέρα όμως και εμένα και εσά. Για αυτό έλεγα το πρωί σε ένα φίλο μου που με έπαιρνε σε ένα ιερέα. Πάτερ μου του λέω: Δεν καταλάβαμε κάτι. Ότι εγώ δεν θα διορθώσω τον κόσμο. Γιατί μου έλεγε εκείνο: Ωραίο το κήρυμα το πρωί, Εγώ παπούλι μου δεν θα διορθώσω τον κόσμο. Δεν θα διορθώσω εγώ τον κόσμο. Εγώ ένα έχω απαστολή μου, εμένα ένα θα με ρωτήσει ο κύριο Μεθάβριο, τα πες τα δίδαξες, αυτός ήταν ο σκοπός σου τα δίδαξες τα δίδαξες, άμα δεν τα δίδαξα τι θα του πω Μεθάβριο, θα του πω Θεούλη μου εγώ που σου έλεγα ψέματα γι' αυτό προσπαθώ να σας πω την αλήθεια και πέστε μου μουρλό, και πέστε με τρελό και πετάξτε με και όξο και κλείστε μου το χείρημα, δεν με νοιάζει δεν με νοιάζει, το έχετε διαπιστώσει ότι δεν με νοιάζ μη λύξει αυτό το θέμα. Μη συναρπαστή από τον βλεφάρον αυτής, μη σε νικήσουν τα βλεφαρά τη τα βαμμένα, μη σε νικήσει η σκιά, ο τονισμός που έκανε στα μάτια της, μου έλεγε η Άλλη η πέρα μη σε νικήσει, άσε, κοίταξε κάτως, στο χώμας. Τι μη γαρπόρνης όσοι και άρτου. Και ακούς τιμή σου δίνει ο Κύριος. Τα ακούς, τα ακούτε, τα ακούσατε αυτό τι είπε, πώς αξία έχει ένα ψωμί, τόση είναι η αξία της πόρνης. Δώστε μου μια δουντούκα να φωνάξω, δώστε μου μια δουντούκα να στηρίξω σε όλη την Πάτρα, σε όλο τον κόσμο να φτάσει η φωνή μου στα πέρατα της οικομένης, δώστε μου να το φωνάξω αυτό το πράγμα. Δώστε μου να το φωνάξω. Δώστε μου να το κραυγάσω. Τι μη όσοι και ενός άρθου. Να δεις ποιες είναι οι κυράδες, οι οι βδελικτέ, οι χαμένε οι οποίε βγήκαν και έχουν κάνει την τηλεόραση Πασαρέλα και μπήκαν μέσα στα σπίτια μα. Να δεις αυτή τη γυναίκα που κάθισε και ξενυχτά ξενιχτάς, κάνει τον ύπνο σου να κάτσει να δει όλη την αισκρότητά τη και όλη τη βρωμιά τη. Να δει αυτή που θυσίασε τον ύπνο σου, αυτή που θυσίασε λεφτά, αυτή που θυσίασε λεφτά για να την, να, να την πάρει για μια νύχτα να την πάρει αυτή λέει ο κύριο δεν έχει αξία ούτε ενός κομμάτιο ένα κομμάτι ψωμί. Αυτά να πείτε στα σα σας για να ε, μου λέτε τώρα τι μου θα μας τα λέει σας τα λέω να τα πείτε στα παιδιά σας τις πόρνες και στους πόρνους που συναντιέστε κάθε μέρα που τους έχετε μπροστά στα πόδια σου ή υποψήφιους πόρνους και στις υποψήφιες πόρνους δεν κατηγοράω κανέναν ναι. κανέναν δεν κατηγοράω αλλά είστε υποχρεωμένοι να τα πείτε αυτά, να τα πείτε, να φύγουν από το στόμα Όποιος έχει πέσει στην πορνεία, έχει προγαμιαίες σχέσεις, είναι πόρνος, πόρνος. Πότε το πούμε λοιπόν. Πόρνος είναι, πόρνος. Δεν ξέρω να καλοποιήσω εγώ το λόγο. Για να τους το πεις παιδάκι μου με αυτό που κάνεις άκου τη λέει η γραφούλα η αγεία μας γραφούλα τι μη όχι όσοι και ενός άκου αυτή είναι η αξία σου για τον Χριστό τίποτα τίποτα για πέτα μάση γινεί δε αντρών τιμίας ψυχάς σαν άκουσε παιδάκι μου να το τα βλέπω όλα μπροσιά στα μάτια μας γιατί βγήκε αυτή έτσι έξω. Γιατί κυκλοφοράει αυτή η μισόγευμη. Γιατί, γιατί, αναρωτηθήκατε. Γιατί, γιατί, γιατί. Γιατί, γιατί. Γιατί, γιατί, γιατί, γιατί, γιατί έβγαλε τι πλάτε τη όξω, τα πόδια τη όξω, τα χέρια τη όξο, Γιατί. Γιατί κάτι γυρεύει αυτή. Δεν ζεστάθηκε ξαφνικά. Δεν την πιάσαν οι ζέστητες. Δεν έγινε αυτό ο... Εσύ ζεστέλνες, άρα δεν ξεγυμνώνες. Ξεγυμνώθηκες. Δεν ξεγυμνώθηκε. Γιατί ξεγυμνώθηκε ξαφνικά αυτή, γιατί βγήκε στον δρόμο έτσι. Γιατί κάτι ψάχνει. Ανδρών τιμίας ψυχά αγρεύει. Τα ακούς τι λέει. Ανδρών τιμίας ψυχά Αυτή βγήκε για ψάρεμα όξο. Αυτή βγήκε για ψάρεμα. Αυτή κυκλοφοράει όξο. Λέει εδώ, το λέει το εδώ. Το παγίδι λέει εδώ. Λέει γραφή. Αυτή βγήκε για ψάρεμα, έτσι πες του κοριτσιού σου και του αγουλίου σου ρε, βλάκα πες του, που πας, που πας. Τι πόρνης όσοι και ενός άρτου ρε ηλίτια, που πας, που πας, ρε, που, που πας και ξερογλύφες, ε, που πας, ξύπνα βρε, μοσκέ, ξύπνα, ξύπνα. και ενός άρθου. Ρε, πού Δεν μάθαμε τα παιδιά ματαρτάσχαμε την αγιαγραφή. Ως. Τους παίρνουμε εφημερίδες, τους παίρνουμε περιοδικά, τους συνήθουμε τηλεοράσεις, τους βάλαμε όλη τη βρωμιά να μορφωθούν. Ε, τράβα τώρα να του μιλήσεις αγιαγραφή. Τράβο να του μιλήσεις αγιαγραφή τώρα. Τι μη και όσοι. Και Γινή δε ανδρών τιμίας ψυχάς αγκρέβει, τη βλέπεις όξο έξω, δεν βγει και έτσι, δεν έχει σπιλιά που βγει το προϊόν Δεν πήρε την τσάντα της ξαφνικά να κατέβει στα μαγαζιά, όχι. Η αποστολή τη δεν είναι το μαγαζί, η αποστολή τη είναι να ψαρέψει. Ειδικά η πόρνη, η βρωμιά, η βρωμερή γυναίκα, η σώφρον γυναίκα που έχει το μυαλό της στη θέση του, αυτή θα κρυθεί σωστά, ευπρεπώ, θα πάει γρήγορα στη δουλειά τη, θα γυρίσει πίσω στο σπίτι τη. Το μυαλό τη είναι στα παιδιά τη, το μυαλό είναι στο μαγειριό τη, το μυαλό τη είναι στο σπίτι τη, το μυαλό τη είναι στο, στο, στο, στο να σκουπίσει, να καθαρίσει, να στρώσει τα κρεβάτια, να ευπρεπήσει το σπίτι τη. Η άλλη που την βλέπει, ξε, ξεχνιέται όσο το μυαλό τη είναι στο ψάρεμα. Μην πλησιάζει, λέει, γιατί μην πλησιάζει, παιδί μου. Αχ μανάδες φωνάξτε ρε, μανάδες, έστω και τώρα στα γερατιά πάρτε κανένα καδρόγιο για να σπάστε κανένα κεφάλι, για πάρ, να δούμε. Τι λέει γιατί να προσέξουν τα παιδιά, ακούς, ακού, ακού, ακού, τι λέει παρακάτω. Από δύση της πύρελ κόλπο τα δέοι μάτια ού κατακάψη. Δεν το καταλάβατε, Κάτι το καταλάβατε και που να το κεφάλι τους άμα πάρεις λέει φωτιά φωτιά, κάρπονα, κάρβουνα και τα κρύπτεις μέσα στον κόρφο σου δεν θα καούν τα ρούχα σου ε. είναι δυνατό να μην καούν είναι δυνατό από της πύρεν κόρφο να βάλεις τη φωτιά μέσα εδώ τα δέη μάτια, ούκα τα κάψεις. δεν θα τα κάψεις, τα ρούχα σου, θα τα κάψεις. και μετά θα καείς και ο ίδιος Τι θέλει να μα πει. Πει, κοντά την πόρνη, δεν θα καίσει. Την πλησίαση, δεν θα μαρτήσει. Γιατί που λέει μερικέ, Α, δεν πέφτω. Εγώ δεν πέφτω, δεν αματά. Ε, μα έλεγε, Πε, όσο την ψυχούρα του, Άγιο άνθρωπο. Μα έλεγε, Μα έλεγε, Λέγιος. Ότι αυτό λέει πολύ τούπαν και όλοι πέσαν. Τι το είπανε αυτό, ότι δεν και μας πέσαμε. Όλοι έτσι ξεκινάνε. Δεν παθαίνω εγώ τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα, μην ανησυχείς. Ερχόνται πολλά εκεί στην εξομολόγηση, όσο δεν έχουν πέσει ακόμα στην αμαρτία. Όχι, παππούλοι, δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε, δεν έχουμε κανεί τίποτα. Έτσι, μία φιλία, μία φιλία. Πήγε μακριά. Από δύση πήρε κόλπο τα δειμάτια μάτια ού κατακάψει. Τι λες παιδάκι, πήρες τα κάρβουνα και τα βάλες μέσα στον κόρφο σου και μου λες ότι δεν θα καείς, είναι δυνατό. <συσκλώσεις> και άκου τι λέει παρακάτω. <συσκλώσεις> Ή περιπατήσει τις επανθράκων πυρός τους δε πόδα σου κατακάψει. Είναι δυνατόν, λέει, να ξυπολιθείς και να περπατάς επάνω στα κάρβωνα και να μην καείς. Μην κοιτάτε τι κάνουν εκείνοι επάνω εκεί, πώς τους λένε, οι αναφτενάριδες, αυτοί που κινούνται βέβαια με δαιμονικές δυνάμεις, γιατί αυτά δεν είναι σωστά, είναι δαιμονικά πράγματα. Μην κοιτάτε, αυτοί δεν, δεν έχουν ικανότητες, αυτά είναι δαιμονικά πράγματα. Είναι δυνατόν να ξυπηρετήσεις να πατάς σε πάνω, να πατάς σε πάνω στα κάρμπουλα και να μην καείς. Αδύνατο. Τι μου λες παιδάκι μου δεν έχεις τίποτα. κι αν δεν έχεις σήμερα θα έχεις αύριο. Κι αν δεν έπεσε σήμερα θα πες αύριο, θα πες μετά Θα πέσεις. Θα πέσεις. Γιατί κανείς δεν στάθηκε όχι. Κανείς δεν πέρασε μέσα από αυτό το κανάλι της ανηθικότητας και να βγει αλόβητος πέρα. Κανείς. Διδάξτε τε, ναι, πέστε τα στα παιδιά σας, έστω και αν έχετε βεβαρημένο το παρελθόν σας. Πέστε τα στα παιδιά σας, διδάξτε τα. Και στο κάτω κάτω άμα τα παιδιά σου ξέρουν το παρελθόν σου, μη ρωτήστε τα, ναι, εγώ έπεσα όμως, έπεσα εγώ. Μην πέσεις και εσύ όμως, εγώ έπεσα παιδί μου, τάφωγα τα μούτρα μου, να μην πέσεις και εσύ λοιπόν, πώς θα γίνει. Μη να ξεκάθαρα. Κοίταξε να τον λιτώσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή έπεσες εσύ δεν θα ανοίξεις στο στόμα σου να μην προλάβεις και τον άλλον. Ε? Εγώ ξέρω ότι όποιος πέφτει και τρώει τα μούτρα του γυρνάει στους άλλους και του λέει ε παιδιά εγώ έπεσα. Προσέξτε μην σκοτάψετε εδώ πέρα. Προσέξτε. Εσύ θε να, να του καθοδηγήσεις να πέσει και εκείνος. Ούτως προς γυναίκα ή πάντρων ου καθοωθήσετε ουδέ πάσχο απτόμενος αυτής το ακούς λέει ο Κύριος τα παραδείγματα λέει αυτά που σας είπα λέει ο Κύριος ισχύουν για αυτούς που προσεγγίζουν που πλησιάζουν γυναίκες παντρεμένες ή άντρες παντρεμένες προσέξτε εσείς οι και καλά είπαμε εσύ, σε προχωρημένης ηλικίας, διδάξτε τις νεότερες, διδάξτε τις νεότερες να σέβονται τον γάμο τους, να σέβονται τον άντρα τους, να σέβονται τις υποσχέσεις που δώσανε ενώπιον Θεού και ανθρώπων, γιατί είδες τι λέει, «Ου καθωθήσετε». Σκληρός του Κυρίου. Αυτός ο οποίος σε πλησίασε ή παντρων γυναίκα, παντρεμένη δεν θα αθώθει. Εκτός και προλάβει να ψωμολογηθεί. Αλλά δεν θα αθώθει. Ούτως ο εισερθών προς γυναίκα, ή παντρεμένη, ού τα Τάμπλεξες με μια πατρεμένη δεν ξέρω ποιότα πέρα. Είδες τι λέει εδώ, που καθόλος είσαι, ένα σπίτι, γκρέμισες μια εκκλησιά και είδες παρακάτω, ακόμα και αν την άγγιξες ακόμα και αν την άγγιξες και Αγουέ και Λίμωνα και στην ύπανο γυναίκα που επέτρεψες τον άλλο να την αγγίξει δεν θα αθρωθεί ούτε και αυτός που την άγγιξε. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας, αδελφοί. Δεν μου. Δεν κήρησα το λόγο μου να σας ξενιχτήσω. Τελειώνω με 10 λεπτά καθυστέρηση. Ήταν σπουδαία, πιστεύω, αυτά τα οποία μας δίδαξε σήμερα ο Λόγος του Κυρίου. Και επομένως, από εδώ και στο εξής, ο Λόγος είναι δικό σας. Πέσατε να ενημερώσετε και να καταρτήσετε νεότερες και νεότερους από εσάς, διότι αυτή είναι η αποστολή μας. Δεν ερχόμαστε μόνο να ακούσουμε και να διδαχτούμε, αλλά και να φύγουμε τη δάσκοντας και άλλους. Ο Θεός να είναι μαζί μας με το καλό την ελπομέ... το ερχόμενο Σάββατο.